Στοίχη 19 30. Εγκόμιον των συνεργών του, Τιμοθέου και Παφροδίτου. 19. Και τι δε ομιλώ περί μαρτυρίου μου, στηριζόμενος όμως στον κύριων Ιησούν, ελπίζω να λάβει ευνοϊκόν τέλος υπόθεσής μου και να σας στείλω γρήγορα τον Τιμόθεον για να καλοκαρδίσω και εγώ όταν λάβω καλά ειδήσει για σας. 20. Προτιμώ δε τον Τιμόθεον για την αποστολήν αυτήν διότι δεν έχω κανένα που να έχει τα ίδια ακριβώ αισθήματα με εμέ ο οποίο ειλικρινώ, χωρί ιδιοτέλεια και εγωισμών, θα φροντίσει για τι υποθέσει σα. 21. Και δεν έχω κανέναν άλλον που να μου ομοιάζει, διότι όλοι ζητούν τα συμφέροντά Τον και τα σαν απαύσιστων και όχι εκείνα που θέλει ο Ιησού Χριστό. 22. Του Τιμοθέου όμω την δοκιμασμένη αρετήν τη γνωρίζετε, διότι σαν τέκνον που συνεργάζεται με τον πατέρα του, έτσι και ο Τιμόθεος εδούλευσε μαζί μου στην διάδοση του Ευαγγελίου. 23. Τούτον λοιπόν ελπίζω να σας στείλω, Μόλι είδω την έκβαση της υποθέσεώς μου, την αυτήν ημέρα μέρα που θα τελειώσει η δίκη μου. 24. Έχω δε την πεποίθηση που μου την εμπνέει η κοινωνία και σχέσεις μου προς τον Κύριον, ότι και εγώ ίδιος γρήγορα θα έλθω. 25. Έκρινα δε αναγκαίων να σας στείλω τώρα μέσω των επαφρόδιτον, ο οποίος είναι αδελφός μου εν Χριστώ και συνεργάτης μου εις το κήρυγμα και συστρατιώτης μου εις τον αγώνα υπέρ της πίστεως. Αλλά είναι και ειδικός σας απεσταλμένος και λειτουργό, ο οποίος έφερε τη συνδρομή που μου εστήλατε και υπηρέτησε στην ανάγκη που είχα ένα κατηστερήσεως χρημάτων. 26. Έκρινα δέ αναγκαίο να σα τον στείλω επειδή εποθούσε πολύ όλου σα και αισθενωχωρεί το διότι οικούσατε ότι ησθένησε και δοκιμάσετε λύπη από την οποία θέλει τώρα να σα απαλλάξει δια τη παρουσία του. 27. Και αληθώ ησθένησε βαριά και πλησίασε να αποθάνει. Αλλά ο Θεό τον ηλέησε και του εχάρισε την υγεία για να την χρησιμοποιήσει προ πνευματική νοφέλειά του. Δεν ηλέησε δε ο Θεό μόνον αυτόν. Αλλά και εμέ διαναμίδω να μην δοκιμάσω λύπιν εκ του θανάτου του επάνω στην άλλη από τη φυλάκισή μου λύπη. 28. Έστειλα λοιπόν αυτόν γρηγορότερα παρόσον εάν δεν αρρώστενε, δια να τον ειδείτε και χαρείτε πάλιν και εγώ να είμαι ο λιγότερον λυπημένο, επειδή οπωσδήποτε θα παρηγορούμε από την ιδέα ότι επάυσατε να λυπήσετε εσεί. 29. Δεχτείτε τον λοιπόν με εγκαρδιότητα και όπω ο κύριο θέλει, με πάσαν χαράν. Τέτοια δεξία ανθρώπου να του τιμάτε. 30. Και είναι πράγματι ο επαφρόδητος άξιο τιμή, διότι δια το έργο του Χριστού επιλησίασε μέχρι θανάτου και ξέδεσε η έσκα των κίνδυνων τη ζωή του για να αναπληρώσει εκείνο που δεν μπορούσατε να κάνετε εσεί. Διότι ει που δεν μπορούσατε να με υπηρετήσετε, σα αντιπροσώπευσε και εξ ονόματό σα έφερε στην Ρώμη το δώρον το οποίο είναι θυσία ιερά προ τον Θεών.